Δυο παπούτσια μαύρα κοντά στις γλάστρες Που μέσα και έξω είχαν πιάσει να βλασταίνουν Μαύρα παπούτσια που πρασίνιζαν από την υγρασία Την ακινησία, την αφορεσιά Σαν τις που ξεπετιώνται μέσα στις πέτρες Και στην εγκατάληψη Εκείνες ευνοημένες από την Ξέρα Κάποιος δεν τα πια αυτά τα παπούτσια Είχε πάρει όμως τα κορδόνια τους Βτού προς τα δικά της αυτά που η κοιλιά τη δεν την άφηνε να δει. Ούτε που καταδέχτηκε άραγε εκείνα τα άγνωστα, τα μαύρα και χορταριασμένα, ή εκείνα της προγονής της. Αυτής της προγονής που την έκανε ως χθες, να αναρωτιέται πώς μάλλον αντάχα εδώ, οι τόσο γλυκομίλητε γυναίκες, αυτές οι ασημάζευτες ίτσες, και σήμερα τι έδειχνε απ' την καλή, Πόσο πικρή και κοφτερή ήταν η γλώσσα τους <Κι> Φευρονίτσα, τι φτύνης Την ρώτησε πίσω της μια φωνή Ήταν η συμπεθέρα η πεθερά της Εφθαλίτζας Μια παχιά μεγαλόσομη γυναίκα Μεγάλη και στα χρόνια Θα μπορούσε να είναι μάνα της Φευρονίας Που όλες οι ρητίδες και οι δίπλε Δεν άξιζαν τίποτα Μπροστά στα δυο μαύρα σαν καραμπογιά Καμπυλωτά σαν τόξα Και λεπτόχοντρα σαν κορδόνια φρύδια της Λες και αυτά τα φρύδια Δεν θα υπέκυπταν ποτέ Λες και καβαλήκευαν πάνω στον χρόνο και ό,τι λέμε για τα μάτια ή τα νύχια του αετού έλεγαν τότε στην Χούλγη για τα φρύδια αυτής της Γρέας Δίπλα σε αυτήν βάδιζε μια κόρη της μια από τις Πενεμενίτσες και η Θευρονία κατάλαβε το μύρισε στον αέρα πως κάπου εκεί κοντά βρίσκονταν πριν κρυμμένες και άκουγαν τι της έστερνε η ευθαλίτσα. Μόνο που δεν μπορούσε από το ύφο τους να καταλάβει Από τον τρόπο που την πλησίαζαν Τι σκέφτονταν γι' αυτήν μετά τα όσα άκουσαν Τι θέση είχαν πάρει Κι αν, αν παραλπίδα, την υποστήριζαν Δεν φτύνο. άσκοπα λέω όλα, άσκοπα Σου κάνε παράπονα η κορίτσα σου Την ρώτησε η Γαϊδανοφρίδα. Παράπονα, η κορίτσα μου Έκανε η φευρονία με λεπτή περιέργεια Μα δεν μπορούσε να καταλάβει αυτή τη γλώσσα Την έβρισκε ρηχή Αυτή μιλούσε αλλιώς Και δεν μπορούσε για πολύ να πνίγει τον θυμό της Κινόταν θάλασσα και την έπνιγε αυτός Ανυπόφορα όλα Ανυπόφορα έγιναν όλα Ξέσπασε Την ακούσατε τι είπε Δεν ξέρετε για να κρίνετε Μα την ακούσατε τι είπε Ότι εγώ Ότι μόνον αυτή με Και τα παιδιά από τις άλλε, τι άλλε. Και τα δικά μου λέει, τα δικά μου... Ότι την πρώτη κόρη μου... Πού είναι ένα δικό μου, πού είμαι... Ούτε στο σπίτι μου δεν είμαι... Ούτε στο σπίτι μου δεν αξιώθηκα να ακούσω αυτά τα λόγια... Ούτε που βγάζει αυτή η πόρτα δεν ξέρω... Πού είναι τα παιδιά που έκανα με τον μπαμπά της... Αφήστε με, δεν έχω τίποτα... Το μυαλό μου να πάθαινε... Το μυαλό μου να μπορούσε να πάθει... Με τον μπαμπά τη, λέει... Μήπω ζηλεύει αυτή εμένα... «Μήπως αυτή μου τον δόρισε και μας ζητάει τώρα μερίδιο από την ομορφιά του» «Δεν είμαστε καλά, η κορίτσα μου» <Κι> Είχε πέσει μιλώντας, κουνώντας οργισμένα τα χέρια Είχε γλιστρήσει και πέσει κοντά στις γλάστρες και χτύπησε σε μια από αυτές το κεφάλι της πόνεσε και η γλάστρα από το χτύπημα. Πατούσε τώρα τον πονεμένο κρόταφο και έδιωχνε με το άλλο χέρι της συμπεθέρε που προσπαθούσαν να την ησυχάσουν, να την σηκώσουν, να την πάρουν στην αγκαλιά τους. Είχε ανάγκη από μια αγκαλιά αν ήταν αγκαλιά και όχι παγίδα μα τις έκανε πέρα και με λίγη δυσκολία σηκώθηκε μόνη της. Από το χείλι τη κυλούσε λίγο αίμα. Άγγιζε κάθε τόσο εκεί το δάχτυλό της και το κοίταζε απορώντας Στο μυαλό χτύπησα το χείλι μου ονομάτωσε, μουρμούρισε και μετά θυμήθηκε πάλι τα παιδιά της και κοίταξε γύρω της με τα μαλλιά να τη σκεπάζουν τα μάτια και με ένα βλέμμα από κάτω που γεννούσε φόβο «Πού είναι ένα δικό σε ξαναρώτησε απαξιώνοντας να πει παιδί «Φευρονίτσα, τι να το κάνεις» την ρώτησε εκείνη με τα φρύδια την ακούσατε τι είπε Φευρονίτσα την ακούσαμε Τα είπε και σε μάς Τα έχει τραγούδι της Μα σε καταλαβαίνουμε Η μητριά κι άγγελος να είναι Είναι μητριά Ξέχασέ τα Τα λόγια είναι άχυρα Τα παίρνει το Αγέρι Τα λόγια είναι καρθιά και μένουν Ήσασταν κοντά και την ακούσατε Είπε η Φευρονία ζητώντας να τους κάνει όλους μάρτυρες α ήταν και εις βάρος της. Και χωρίς να ξέρει ή την έτζουξε πιο πολύ στα πικρόλογα της προγονή τη. Αυτό για τις τσιμπιές Ή το μεγάλο και άδικο καρφί για την πρώτη κόρη της Σίγουρα αυτό ήταν το χειρότερο, το δεύτερο Μα πιο εύκολο της ήταν να λυτρωθεί από τις κατηγόριες Τις όποιες κατηγόριες Έστω και πρόσκερα Με το να μελανιάσει όλα τα δικά τη παιδιά «Πού είναι ένα δικό μου» ξαναρώτησε κι έκανε τον κόπο να σφουγγίσει τελειωτικά το μικρό ριάκι από το χείλι τη και να σβρώξει πίσω τα μαλλιά της «Τι να το κάνεις, Φευρονίτσα» και ξαναρώτησε η άλλη «Να το δω, θέλω να το δω» «Θα το δεις το βράδυ» Τα παιδιά πήγαν στη λίμνη, παίζουν και χαίρονται Ο χάρος δεν είναι ούτε ένα δικό μου εδώ Όλα παίζουν, θα γυρίσουν Πάμε μέσα, Θευρονίτσα, έπεσε. Οι έγκυε τρώνε για δύο και μιλούν απερίσκεπτα. Έγκυα είναι κι αυτή, είναι η φίτσα μα. «Σκέψου τα παιδιά που θα γεννήσετε. Μαζί θα γεννήσετε, κοντά κοντά. Γιατί να χαλάτε έτσι τι καλέ σα τι καρδίτσε. Την είπε η φίτσα ό,τι έπρεπε. Μα τις καλέ καρδίτσες, τι τι ήθελε. Για το παιδί που θα γεννήσω ξέρω εγώ καλύτερα. Και αυτή για το δικό τη, είπε η Φεβρωνία. Μα αν την ακούσατε τι είπε Αν με Η άλλη σήκωσε τι μασχάλες της Σάλιωσε τα μεσαία τη δάχτυλα Και τα πέρασε περίτεχνα πάνω από τα φρύδια της δύο φορές Η φεβρονιά στάθηκε Νόμισε πως θα δει κάτι σπουδαίο Έτσι στεκόταν και με την Πέρσα στην αρχή Όταν εκείνη έστριβε και έγλυφε Τα τσιγάρα της πριν τα ανάψει Μετά η άλλη σαν να καθάρισε έτσι τα μάτια της γύρισε να πει κάτι και στην εφθαλίτσα μόνο που η νύχη τη είχε λακίσει πεσμένες γλάστρες μόνο είχε η αυλή γύρισε και είπε στην κόρη της που ήταν εκεί και δεν έκανε τίποτα να σηκώσει από το χώμα της γλαστρίτσε. και μετά έγινε γαλήθηκα πάνω στη Φευρονία για να της πει ένα μυστικό την παρασέρνει η γλωσσίτσα τη κακιά δεν είναι. Ούτε εγώ είμαι κακιά, σκέφτηκε φεβρονιά μα έγινα <Κι>, κι αυτό το άγγιγμα των μαστών της άλλη πάνω στο μπράτσο της την παλάβωσε Τα καμαρωτά της φρύδια από κοντά ή τα σαφίδια Κι αυτές οι γλωσσίτσες, οι καρδίτσες, οι λαλίτσες Υποδάβλησαν πάλι τις κλονισμένες αντοχές της και βρέθηκε στην εξώπορτα Εκεί κοίταξε δεξιά-αριστερά, μην ξέροντας κατά πού να πάει. Και την άλλη στιγμή βρέθηκε έξω στο δρόμο, μα μπλέχτηκε στα φουστάνια της, στους κρυφούς ανέμους που την κλωθογύριζαν και ξαναδιπλώθηκε η άνασα πάνω στην γη. Ήταν η μέρα της, αλλιώς δεν εξηγείται. Και σαν να μην έφτανε το πέσιμο, το δεύτερο πέσιμο στη μέση του δρόμου, Όρμησε από κάπου ένα σκυλί και άρχισε να την γαυγίζει εξαγριωμένο, δυο πιθαμές από τη μύτη της Το κοίταζε άναυδη, εκμυδενισμένη, αποφεύγοντας να προκαλέσει τα χειρότερα Μα το σκυλί ερεθιζόταν από τη στάση της και σε κάθε ισχυρό «καφ, καφ» Τέντονε το λαιμό του πιο μπροστά, αναγκάζοντας τον δικό της να κλείνει όλο και πιο πλάγια, πιο πίσω Μέχρι που τη ρίχθηκε ολόκληρη πάνω στο χώμα, ανίσχυρη μέσα στα χέρια της και αυτό από πάνω, ακόμα την χάφτισε. Έμεινε έτσι, ένα κουβάρι από ντροπή, πανικό και ταπείνωση, ακόμα και όταν το σκυλί, Έχοντας επιτελέσει το έργο του, την άφησε και έφυγε. Και <Τι> έγινε τότε αυτό που περίμενε να γίνει. Μαζεύτηκε γύρω της κόσμος Οι δυο συμπεθέρες πρώτα Μετά κανένα άλλα άτομα Από διπλανά σπίτια Μετά και άλλοι Δεν τη ρωτούσαν τίποτα Ούτε και εκείνη τόλμησε Να σηκώσει τα μάτια της να τους δει Κρυφοκοίταζε μόνο τα πόδια τους Και από εκεί καταλάβαινε Πώς ένιωθαν περίπου για αυτήν Και τι εικόνες σχημάτιζαν Μα όταν την ένα παιδί τη. Συγκεκριμένα το πιο μικρό, ο Σάκης Και περίφοβο από αυτά που έβλεπε να γίνονται στη μάνα του Τη σκούντισε στον ώμο φωνάζοντας με έναν κλίμακο λυγμό «Άμα μαμά, θήκω» Έγινε ο τραγέλαφος Άρπαξε το παιδί στην αγκαλιά της Και άρχισε κλαίγοντας να το βαράει Κλαίουσα και σπαράσουσα να το βαράει ασυλόγιστα. Θα μου πει ότι μόνον εκείνη μελάνιαζα και τα παιδιά από τι άλλε, ότι τα δικά μου τα είχα στα πούπουλα. Φάτα το εσύ Δίσμηρο, για να δουν και αυτοί που δεν ξέρουν πόσο έμαθα να μελανιάζω και τα δικά μου παιδιά. Φάτα το εσύ και την ψυχήτσα τη, για όλε τι ψυχήτσε, για να δουν πόσο κακιά μάνα είμαι, όχι που θα με πουν μητριά. Τέτοια δυστυχώς είχαν ξαναγίνει Αλλά στο σπίτι τους Όχι σε ξενομέρους Όχι μπροστά σε άγνωστους Που δεν την ήξεραν παρά τέσσερις πέντε ημέρες Τι σημασία όμως είχε Αν ήταν στο σπίτι τους ή αλλού η Σημασία είχε Που η φευρονία υπέφερε Καλή ή κακιά Περνούσε τα πάνδυνα κάτω από το παιτσί τη. Και μαζί με αυτήν και τα παιδιά γύρω τη. Είτε αυτά που γέννησε η ίδια Είτε αυτά που έκαναν οι άλλες με τον άντρα της Γιατί όταν έφταναν στα αυτιά της Λόγια που την έκαιγαν Λόγια κυρίως από τις παλιές φιλενάδες της Τις γιαγιές των προγονών τη, Ότι δηλαδή τα κακομεταχειριζόταν Και τα βασάνιζε Ε, τότε ήταν Που πλήρωναν για εξηλαίωση τα δικά τη παιδιά Το ίδιο το σώμα τη με άλλα λόγια τα έβγαζε λένε στην αυλή και τα έδερνε αλίπιτα για να δει ο κόσμος πως αν τη θεωρούσαν κακιά μητριά δεν ήταν καλύτερη μάνα για τα δικά της. και αν τα άλλα με μισούν, σκεφτόταν σε στιγμές μαύρης ηρεμίας τα δικά μου πρέπει να με κρεμάσουν μια μέρα, να με σφάξουν, να με αρνηθούν. Αλλά και να καταλάβουν πόσο πόνεσα, πόσο εγώ η ίδια πλήρωσα και πληρώνω. Όμως και τα άλλα παιδιά, τα λιγότερο δικά τη, πλήρωναν και εκείνα πικρότατον οβολό σε μυστικότερα σημεία. Πλήρωναν όλοι δηλαδή, πλήρωνε και ο ισίχιος με το να βλέπει ή να μαθαίνει για τέτοιες σκηνέ μέσα στο σπίτι του. Και στην ίδια άρχισαν να μυρίζουν τέλος όλα αυτά, άγρια και γρήγορα στερνά, κυρίως μετά το ξύλο που έφαγε ο μικρός της Ψάκης, το πιο άδικο από όλα και που να είναι αυτό ο τελευταίος εξευτελισμός της η ίστατη ταπείνωση ποτέ δεν θα ξεχνούσε το σκυλί και πως τη πετούσε εκείνα τα καφ καφ κατά πρόσωπο σαν πέτρες το βράδυ μάζεψε όλα τα παιδιά δικά της και μισοδικά της τα μάζεψε όλα σε μια από τις ξένες κάμαρες τα χώρεσε σε ένα κρεβάτι Χώρεσε κι αυτή ανάμεσά του, και ενώ τα μισά έκλεγαν στην αγκαλιά της Και τα άλλα μισά την κοίταζαν Με αγωνία και λύπηση Από τις άκρες του κρεβατιού Κύρισε το κεφάλι της στον τοίχο Εκεί όπου η λάμπα έστελνε διπλασιασμένο τον νίσιο του κεφαλιού της Και είπε σε κείνα: Να παρακαλάτε να πεθάνω γρήγορα Να χαρείτε άμα πεθάνω Να ντυθείτε στα κόκκινα και να χορεύετε να πείτε «γλίτωσε», αλλιώς θα υποφέρουμε όλοι την ίδια νύχτα, όταν τα παιδιά κοιμήθηκαν θυλάζοντας το καθένα και από ένα δάχτυλο ακόμα και τα πιο μεγάλα, μερικά έκαναν ανταλλαγές έβαζαν το δικό τους δάχτυλο σε άλλο στόμα και έπαιρναν στο δικό τους άλλο δάχτυλο Η φευρονία γλίστρησε αθόρυβα από το κρεβάτι κατέβηκε προσεκτικά τις ξένες σκάλες και πήγε στο άλλο σπίτι το παραδιπλανό Όπου έμενε η πεθερά τη με τον πεθερό τη. Εκεί διάλεξε με λίγη τύχη ένα παράθυρο Ρίχνοντας δύο μικρές πέτρες Και φωνάζοντας δύο φορές υπόκοφα «Πέρσα! Πέρσα!» και όταν εκείνη άνοιξε το παραθυρόφυλλο Και έβγαλε το κεφάλι της Με για τον ύπνο Τα μακριά, κλουμιστά μαλλιά της Όρημη περσεφόνη Από άλλους τόπου και καιρούς, Η φεδρονία τη ζήτησε Λίγο καπνό Αλλιώς δεν μπορούσε να το πει Ούτε και να προσθέσει τίποτα άλλο Η Πέρσα Σαν να περίμενε από καιρό Αυτή την έκπληξη Αυτή την έκκληση καλύτερα Αλλά κι έχοντα μάθει Τι έκανε η φευρονία το απόγευμα Τι τη συνέβη Αποσύρθηκε πάλι μέσα Χωρίς να ρωτήσει τίποτα Κάνοντας μόνο νόημα στην άλλη πω θα επιστρέψει Και όταν όντω επέστρεψε της πέταξε μια χούφτα ψιλοκομμένο καπνό Μερικά διπλωμένα τσιγαρόχαρτα και ένα βαρύ τσακμάκι Όλα μέσα σε ένα σακούλι, σε ένα πολύτιμο πουγκί Έπεσε ακριβώς στα πόδια της φευρονία. Είχε λίγη ψύχρα, τη γνωστή υγρασία και ένα γεμάτο φεγγάρι Που σκόρπιζε γύρω του μια αχνή, κρυζοκίτρινη λάμψη Έσκυψε και το πήρε και ευχαρίστησε βουβά την Πέρσα που ίσως είχε κλείσει όλα στο παράθυρο Η λάμψη του φεγγαριού έπεφτε πάνω της σαν νερόσκονη Και κατευθύνθηκε προς ένα περιβόλι παραπέρα Όπου ήξερε, το είχε δει τυχαία την προηγούμενη μέρα, Πως υπήρχε εκεί ένα πηγάδι Είχε αποφασίσει να πέσει απόψε σε εκείνο το πηγάδι Και ήθελε πηγαίνοντα προς τα εκεί Να μην το σκέφτεται περισσότερο Να το έχει αποφασίσει θα την βοηθούσε σε αυτό που ο Ισύχιος έλειπε Θα την βοηθούσε ο ίδιος ο ησύχιο, Ο μοιραίος της σύζυγος που έλειπε απόψε Θα την βοηθούσε Και το πηγάδι ήταν γεμάτο Ήταν κανονικό πηγάδι Δεν ήταν ξεροπήγαδο Η λύση πράγματι βρισκόταν στην καρδιά της Και στην απουσία του Ισύχιου Έστω και προσωρινή Όλα θα είχαν γίνει όταν εκείνο θα επέστρεφε Όλα θα είχαν τελειώσει. Όλα. Και αυτή η ίδια πριν από όλα. Εκείνο θα την έκλεγε. Τα παιδιά του θα την έκλεγαν. Όλοι θα την έκλεγαν. Και αυτή η ίδια αν μπορούσε. Μα όλα έτσι θα είχαν τελειώσει. Το είχε αποφασίσει. Μόνο που χρειαζόταν ένα αψέντη. Και τέτοιο πράγμα δεν μπορούσε να το βρει. Ένα αψέντη. Και επειδή δεν μπορούσε να βρει αψέντη πίστευε πως ο κομένος καπνός στο σακούλι της, μπαίνοντα στα πνευμόνια της σαν πυκνό δυνατό ντουμάνι, στα παρθένα από τέτοιες εμπειρίες πνευμόνια της, πίστευε λοιπόν πως αυτό το ντουμάνι θα ενεργούσε σαν αψέντη, θα επενεργούσε, θα την μεθούσε, θα την παρέσυρε, δηλαδή θα την βοηθούσε στην απόφασή τη, θα την πριν το μετανιώσει. Γιατί ήξερε, φανταζόταν Πως για να αυτοκτονήσουν οι άνθρωποι Χρειάζονται μια ενίσχυση Κάτι, μια ενίσχυση Πως το λένε, ένα οτιδήποτε Κάτι που να τους κλείνει τα μάτια Ειδονικά, να εξαφανίζει την βούληση Να τους αγινεύει για το έσχατο Κάτι παραπάνω Και από τον έρωτα Αλλιώς η ζωή παίρνει πάλι τα μπόσικα Και τους κρατάει Και αυτή δεν ήθελε άλλο κράτημα Από τα τερτύπια της ζωής Δεν το ήθελε Μπήκε στο περιβολάκι και περπατώντας δίχως φιάσει, το κοίταζε γύρω τη που ήταν άδειο. «Θα φουντώσεις την άνοιξη και θα ανθίσεις» του έλεγε με πικρά διάματα και ψιθύρους. «Μα εγώ δεν θα είμαι εδώ στην άνοιξη για να σε δω». Αλλά μπορεί να ήταν και από κείνα τα στέρφα περιβολάκια... που χειμώνα καλοκαίρι μένουν άδεια. Τι την ένοιασε? Εδώ σε αυτόν τον τόπο, από ό,τι έβλεπε... Μόνο το νερό της γούλγης ήταν χόνη μου Τα βούρλα στις όχθες και τα βρία στους τοίχου. Όλα τα άλλα φυτοζωούσαν με στην υγρασία, μούλιαζαν Τι την έννοιαζαν αυτήν όλα αυτά Και τα άνοστα λόγια της Εφθαλίτσας Και οι ηθοποίες της Μπεθέρας Και ο Αργύρης και η ροθάνθη Και τα φιλιά του Ισύχιου Μόλις ξάπλωναν κάπου οι δυο του και τα νύχτα Πόσο μπορούσαν ακόμα να τη όλα αυτά και τα καφ-καφ του ανόητου σκύλου. Έφτασε κοντά στο πηγάδι, σαν πρόσωπο με πρόσωπο που λέμε, και μόνο εκεί θυμήθηκε και το άλλο, το παιδί που είχε ακόμα στην κοιλιά της, που δεν πρόλαβε να το γεννήσει, να του δώσει και αυτού μου ένα όνομα. Αυτό, προ τη γμήν, και τόσο απρόσκλητα, φάνηκε να την νοιάζει, να την οθεί προς τα πίσω. «Θεέ μου», προσευχήθηκε, μη μου κάνεις τώρα τέτοια, το έχω αποφασίσει Είχε φτάσει πια στο τοίχομα του πηγαδιού Και άρχισε να δοκιμάζει με τα δάχτυλα, με τη σκέψη της Με πασπαδευτά αγγίγματα Για το πόσο εύκολο ή δύσκολο θα της ήταν Να γανζωθεί από αυτό το τοίχομα και να πέσει μέσα Δεν θα της ήταν και πολύ εύκολο Μα και τίποτα πια δεν ήταν αδύνατον μια τέτοια ώρα Έφερε κοντά της μια πέτρα που ήταν λίγο πιο εκεί... μια κοτρόνα. πάτησε πάνω σε αυτήν... ψήλωσε δέκα δάχτυλα... και έγειρε στο γεμάτο πηγάδι. Είδε το φεγγάρι από κάτω. «Πώς μ' αφήνει να το κάνω αυτό»... συλλογίστηκε. Δεν ήταν για την ίδια που το σκέφτηκε... ήταν και πάλι τόσο απρόσμενα... και εκείνο το αγέννητο πλάσμα. Φαντάστηκε να το κρατάει στην αγκαλιά της... Και να το τραβάει μαζί της Εκεί που την τραβούσε αυτή η μοίρα της Το γραφτό της και αν εκείνο δεν ήθελε Σαν πως μπορούσε να το ρωτήσει Αν εκείνο δεν ήθελε Αν άρχιζε να Αν δεν μπορούσε να πνιγεί όπως η ίδια Και άρχιζε να παλεύει με την κοιλιά τη για να σωθεί Πως μπορούσε να το επιβάλει έναν τέτοιον Διπλό πνιγμό Πως μ' αφήνεις σελήνη να το κάνω Ρώτησε αδύναμα σηκώνοντα τα μάτια Σκέψου το λίγο ακόμα τη είπε εκείνη αδιάφορα Η γυναίκα κατέβηκε από το σκαλί Έγινε δέκα δάχτυλα Χαμηλότερη όπως ήταν Και έμεινε ολομόναχη Με τον εαυτό της Ήταν κατά έναν τρόπο Σαν να είχαν γίνει όλα και περάσει Προκερού Από την άλλη μεριά Του σκοτεινού όγκου μπροστά τη, Του πηγαδιού Ακούστηκε ένα κου Κάτι σαν κου Σαν να έδειξε κάποιο, κάποιο βατράχι να κουνήθηκε. Δεν ήταν ολομόναχη. Κινήθηκε άνετα προς τα εκεί, φτάνει να περάσει αρκετά, για να μη φοβάσαι και πολλά, και έφνη σταμάτησε. Διαβόλησα, σκέφτηκε. Γιατί τα πήρε τα τσιγάρα απ' την Πέρσα αφού τα ξέχασε. Ξεχάσει τα τσιγάρα, το αψέντη, τη ήθε να γελάσει. Τα κρατούσε στο χέρι τη και τα είχε ξεχάσει και τα ειρωνεία. Να περπάτησε σύμφωνα με την κλίση που έκανα το πηγάδι Δεν την φόβησαν πολλά απόψε Μα τα χρειάστηκε Όταν είδε δυο απλωμένα πόδια μπροστά της Πάνω στο σκούρο έδαφος Πακαλάκου Ξεφώνησε σχεδόν μόλις κατάλαβε ποιος είναι Κρεμάς και άνθρωπο με την αταραξία σου Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα Βρυκόλακα τα φαντάσματα περιμένεις Φεγγαράκι μου λαμπρό Της είπε αυτός μαζεύοντας μόνο τα πόδια του Είχε κολλητά τη ράχη του στο απόδω του μεγάλου πηγαδιού Και ήταν διπλός από τα πολλά ρούχα που φορούσε Και αφού διέκρινε κάτι στα χέρια της Της άπλωσε ένα δικό του παρακαλώντας για μια ψύχα Τέτοια ώρα τον ξαναμάλωσε Δεν έχω ψύχες ούτε ψάρια νυχτιάτικα Καπνό έχω θες Τι καπνό Καπνό θα δεις Και του ζήτησε δίχως λόγια να της κάνει λίγο χώρο Να καθίσει δίπλα του Δεν καθόταν εντελώς στο χώμα Αλλά πάνω σε ένα διπλό κομμάτι μουσαμά Που το άνοιξε Και το μοιράστηκε πρόθυμα μαζί της Ο Πακαλάκου Στις λίγες ημέρες που βρισκόταν και αυτό στην λίμνη Δεν ζούσε σε κανένα σπίτι ιδιαίτερα Πήγαινε όπου ήθελε η καλύτερα όπου δεν τον έδιωχναν αμέσως και πολύ συχνά κατέβαινε στις όχθες της γούλης και περίμενε οι ψαράδες να τον λυπηθούν και να του δώσουν λίγα ψάρια. Αν περνούσε η ώρα και δεν του έδιναν έβγαινε στη ζητιανιά και τα ζητούσε ο ίδιος και αν ήταν πολύ μικρά τα ψάρια τα έβαζε ομάς στο στόμα του και πασχίζοντας να τα καταπιεί γελούσε हου, हου, σαν να τον γαργαλούσαν στον ουρανίσκο Τα μια φορά του έφευγαν, Πηδούσαν από το στόμα του σαν ζωντανά Και τα ξαναμάζευε από την λασπεριά μου Πάντα γελώντας Έδειχνε να περνάει καλά με τα ψάρια Κανείς δεν τον θυμόταν τόσο εδιάθετο Να γελάει τόσο συχνά όσο εκεί Και ίσως έλεγαν να τον κρατούσε καμιά νύφη στην βούλγη «Πακαλάκου, αν σου πω τι έκανα σήμερα στον γιο μου το Σάκι, θα με πιστέψεις δυστυχώς» Άρχισε να του λέει η Φεβρονία, προσπαθώντας να ξεχωρίσει δύο τσιγαρόχαρτα «Μα αν σου πω τι άλλο πήγα να κάνω απόψε στο πηγάδι, δεν θα με πιστέψεις» «Γι' αυτό ας μη σου πω τίποτα και φαντάσου ό,τι θες για το πώς βρίσκομαι εδώ τέτοια ώρα» «Κοίτα, πάσχιζα να ξεχωρίσω δύο τσιγαρόχαρτα και αυτά ήταν τέσσερα» Τι ψηλό πράγμα Ξέρεις πώς φτιάχνουν τα τσιγάρα Πώς τα στρίβουν Ποιον βρήκα να ρωτήσω Φαντάσου ό,τι θες Τι επιθυμία είναι κι αυτή απόψε Τώρα στα γεράματα και τα ανάματα Πού είναι ο Νουνός Την ρώτησε Στον κόσμο που ήταν ο Πακαλάκου Θα μπορούσε να εννοεί και τον αργύρι Τον πρώτο της άντρα Μα η Φεδρονία Στρέφοντας προς το μέρος του την άκρη του ματιού της Κατάλαβε πως ονοεί τον άλλον Τον ησύχιο Πήγε να βρει την αδερφή του του είπε Γι' αυτό με βλέπεις τα πηγάδια τέτοια ώρα Την ξέρεις την Ιουλία πακαλάκου; Όχι τη δικιά μου τη μικρή που χάσαμε Την άλλη, την μεγάλη Ιουλία Την είδες, μήπως ξέρεις που είναι Τι έπαθες Τον ρώτησε Τα αγκάδια από ένα ψάρι Έφαγες πάλι ομά ψάρια Κόλλησα στο λαιμό σου Ναι Άμα είχες λίγη ψύχα να μου δώσεις Κου Αν είχα θα σου έδινα του ή πεινωνά του Μα δεν ήξερα πως θα σε βρω εδώ να κάνεις Κου κου από τα ψάρια Ο πακαλάκο έχωσε ένα δάχτυλό του Όσο πιο βαθιά μπορούσε μέσα στο στόμα του Ή θα το έσπρωχνε πιο κάτω το αγκάθει Ή θα το έβγαζε Η Φεβρωνία προσπαθούσε να συναρμολογήσει ένα τσιγάρο, φέρνοντας στο νου τις κινήσεις και τεχνάσματα της Πέρσες. Λοιπόν, τον ρώτησε, όταν κατάλαβε πως εκείνος είχε ησυχάσει, προσωρινά τουλάχιστον, από τα αγκάθια του λαιμού του, Την είδες στην Ιουλία, μήπως ξέρεις που είναι. Όχι, μια φορά ήταν κοντά σε ένα πηγάδι. Το είπε και την το κεφάλι του μαζί με τους ώμους. Η φεβρονια νόμισε πως το ανέδεικε πάλι το αγκάθι Αλλά ο Πακαλάκου γελούσε Εκείνο το γέλιο που αν τ' άκουγε ένας χιμπατζής θα απαντούσε Τι πηγάδι, πού, γιατί γελάς, τον ρώτησε Ένα σαν αυτό, ένας ήθελε <Χοχο> <Χοχο> Ένας τι, <Χοχο> με κουδούνι <Χοχο> <Χοχο> Τι κουδούνι <Χοχο> <Χοχο> Πακαλάκου, από όλα τα γέλια γιατί διάλεξες αυτό Ho, ho, ho. Ένα πηγάδι σαν αυτό ένας με κουδούνι Μονολόγησε η φευρονία σε μια χαλαρή προσπάθεια Να συναρμολογήσει τώρα τα λόγια του πακαλάκου Και να βγάλει αν είχαν ένα νόημα από αυτά Καμιά φορά είχαν Κανείς δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά Αλλά καμιά φορά είχαν Αυτό η ίδια ως νονά του το ήξερε Μα σπάνια είχε τύχει να το θυμηθεί, να το χρειαστεί ή κάτι τέτοιο. Και αυτά τα γέλια έπειτα, από πού του είχαν κολλήσει αυτά τα γέλια. Έφτιαξε το τσιγάρο της και το άναψε με χίλιους κόπους. Η τσακμακόπεντρα είχε πισμώσει και δεν έπαιρνε φωτιά σε αυτή την υγρασία. Ή το θητήλι ήταν στεγνό. Φοβήθηκε πως, τώρα που έφτασε έως εδώ να φτιάξει μόνη της ένα σέρτικο μετά από όσα προηγήθηκαν και δοκιμάστηκαν, τώρα δεν θα μπορούσε ποτέ να το ανάψει. Μα κάποτε τέλος πάντων με τα πολλά τσαφ-τσαφ και αφού τις πόνεσε ο αντίχειρας, εδέησε να πεταχτεί μια μικρή φλόγα που για μια στιγμή υπερηψώθηκε, την σάστησε και αμέσως πάλι έσβησε. Με την τέταρτη φλόγα πρόλαβε να το ανάψει και να κρατήσει την κάφτρα αναμένη, ϊσπνέοντας αμέσως... Όλο τον καπνό Το άτιμο Πήρε αμέσως φωτιά Είπε με καμένη γλώσσα Και πυρπολιμένο λάριγκα Ήθελε να το κοροϊδέψει Να κοροϊδέψει και τον εαυτό της Μα το τσιγάρο δεν έδειχνε τέτοια διάθεση Και με την τρίτη ρουβεξιά Ή την τέταρτη Την σάλισε και την αποχαύνωσε δεόντως. όντως Ακούμπησε το κεφάλι της Στα μαλακά μανίκια του πακαλάκου Σκεπτόμενη πως τώρα Τώρα Έπρεπε να πέσει στο πηγάδι Τώρα, όχι πριν Ρουφούσε κάθε τόσο από λίγο καπνό Και τα πνευμόνια της Τον απορροφούσαν σαν καθαρό αεράκι του δάσους Τι περίεργο Καμιά αντίσταση Καμιά αδυσάρεστη αίσθηση Ίσα ίσα Σαν κάτι παρθενικούς σημαίνες που Έτσι και τους αγγίξει ράβδο σπηρετούν Υποχωρούν χεράμενοι Κοίταζε γύρω της Λίγο ψηλότερα ή χαμηλά, με όλες τις επιθυμίες τη μεγεθισμένε και ασαφείς Γαλάζια φλάμπουρα που περπατούσαν στο σκοτάδι Τα του εαυτού της εισφάνηκαν πολλοί οικοί, υπερβολικά παράξενα Πρώτα-πρώτα δεν έβηχε «Κάτι μου κάνει ο καπνός», ψιθύρισε είναι που ντροπιάστηκα πολύ σήμερα, πολύ Μόνο σε σένα έχω εμπιστοσύνη, Πακαλάκου και άμα γεννήσεις εδώ, και ρώτησε εκείνος Πού εδώ, εδώ, άμα σε πειράξει αυτό και πεθάνεις Α, εννοείς, όχι μη φοβάσαι, έχω καιρό Πού ξέρεις εσύ για τέτοια Χωχω, χέλασε ο Πακαλάκου Εσένα ξέρεις που σε γέννησε η μάνα σου Όχι, δεν ξέρεις «Λοιπόν, μη φοβάσαι, δεν το ξέρει κανείς» και αν το ξέρει τι έγινε» «Τίποτα, τίποτα» «Έτσι σαν άνθρωπος να μιλάς» χουχού που κάνεις» «Η πεθερά μου καλά» είπε «Με την δεύτερη ρουβιξιά θα σ' αρέσει» «Εσύ κάπνισες τέτοιο πράγμα πακαλάκου» «Κάπνησες ποτέ» «Όχι, αυτό μυρίζει έτσι» «Αυτό, να πάω παραπέρα» «Το πηγάδι παίρνει τη μυρωδιά. Σε μ Είπε η Φευρονία Που πριν της είχε φανεί ένα περιβολάκι μόνο Αχ να στέναξε συγκινημένη Κοιτώντας γύρω της <Κι> Του Γενάρη το φεγγάρι παραλίγο μέρα κάνει Φεγγάρι φεγγαράκι μου που στέκει στον αέρα <Κι> Τα δάχτυλά μου πάγωσαν Είπε ο Πακαλάκου Και τα δικά μου Μόνο τα σπλάχνα μου ζεσταίνει αυτός ο διάβολος Τα χέρια μου τα αφήνει κρύα Κρύα χέρια ερωτευμένα Τι μου έλεγες πριν για το πηγάδι Είδες την Ιουλία σε ένα πηγάδι Πότε Της Αγίας Βαρβάρας Καλέ, πώς θυμάσαι ότι ήταν της Αγίας Βαρβάρας Γιόρταζε η γιαγιά Ανέ, ναι, Βαρβάρα την έλεγαν Και την άφησες άθαυτη Βρεζιλίκη κι αυτό Μ' έστειλε να φέρω ξύλα από το πουσλα κούκ Εκεί έχει ένα πηγάδι, δεν έχει Έχει και αυτός με το κουδούνι που είπες Ήταν εκεί <χω> Ονειρεύεσαι, Πακαλάκου Κι εγώ σ' ακούω Αυτός με το κουδούνι είναι πολλά χρόνια που έφυγε Εκείνον τον κτίστη, δε λες, που κρεμάστηκε <χω> Δεν ήταν εκείνος Είπε ο Πακαλάκου Δεν υπάρχει άλλος για την Ιουλία με κουδούνια, του είπε Δεν είχε κουδούνια, ήταν <χω> «Τι ήταν... χαίρος... πρόλαβε κιόλας να γεράσει... γερνόν και εκεί οι άνθρωποι», είπε η Φευρονία, που είχε αγκιστρωθεί στην ιδέα, στη μακρινή ανάμνηση του κτίστη του κίμωνα και αυτά που της είχε πει κάποτε η Ιουλία για τα κουδούνια του». Είχε περάσει όντως καιρός ερνούσαν όλοι Κι αν άθελά της τα έλεγε τώρα αυτή Στον αγαθό βαφτισιμνιό της Δεν πίστευε πως κάτι τέτοιο Θα ενοχλούσε την Ιουλία Είχε αγαθέψει κι αυτή από τότε Την έφερε με ένα κύμα στοργή Στο νου της Και λυπήθηκε που Αφού το αρρώστησε η μικρή Ιουλία Δεν φερόταν και πολύ καλά Στη μεγάλη Την είχε παραμελήσει Η σχέση τους είχε χαλάσει ήταν σαν αδερφές κάποτε Πολλά είχαν χαλάσει Αυτή ξέπεφτε μέρα με την ημέρα Έπεφτε κανονικά Και μαζευόταν ο κόσμος από πάνω της Όπως όταν ψυχοραγεί ένα ζώο Η άλλη δεν μιλούσε Τα φύλαγε όλα για τον εαυτό της Και ό,τι δεν φύλαγε Δεν ήταν για να τα ακούς Δεν έφτασε να της πει μια μέρα Πέθανε στη θέση μου για την μικρή Ιουλία Λέγεται αυτό Γέμισε ποτέ κανείς από όσους πέθαναν ως τώρα τον τάφο του Αλουνού Όταν τέλειωσε το τσιγάρο της έθαψε το αποτσίγαρο στο νοτισμένο χώμα Και έφτιαξε ένα άλλο Είχε πάρει πια το βάπτισμα και την ανάγκη της να μιλήσει, να ξεφύγει Την τροφοδοτούσαν αυτές οι άγνωστες μέχρι χθες Τόσο ευχάριστες ξαφνικά Μικροκινήσεις των χεριών της Στο κεφάλι της μπερνόβγαιναν εικόνες, σκιές Αναμνήσεις και λόγια Πλάτεναν και στένευαν στη σειρά Χάνονταν και αναδύονταν Τι έχει <έγινε> το σκοτάδι σκεφτόταν τι έγινε σ' αυτό το πηγάδι Αναμένα ζεστά ραβδάκια Τη χτυπούσαν μαλακά Κάτω από το στήθος της Σχεδόν την ευδαιμόνιζαν Ο Πακαλάκου κοίταζε Με κρυφό θαυμασμό τις κινήσεις της Χωρίς να μιλάει κι άμα του έλεγε αυτή κάτι Την κοίταζε στο στόμα Στα δόντια της Που θα αρεά και που σαν λέπια και αν ήθελε της απαντούσε Αν ήθελε Ρωτούσε κι αυτός κάτι Ήταν καλά οι δυο τους Επικοινωνούσαν Ήταν νύχτα Να μην ξεχαστώ και πολύ του είπε Με ένα υφνίδιο και κάπως ντροπαλό χαμόγελο η φευρονία Τι θα σκεφτεί αν με δει κανείς σε ένα πηγάδι μαζί σου <χου, χου, χου, χου. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πηγάδι. Υπάρχει και την ημέρα. <χου, χου. Και βέβαια υπάρχει, τι λέω. Αφού το είδα και χθες το μεσημέρι. Όχι, προχθές. Μα δεν φαίνεται από το άλλο σπίτι. Τι θυμήθηκες πάλι και κάνεις χουχού. Και τι νομίζεις. Γερνάμε όλοι. Γερνάμε, γερνάμε. Κανέναν δεν ρωτάμε. Αυτή εδώ στη γούλγα. Τι πήγαινα να πω. Κανέναν δεν ρωτάμε Άλλα μου ήρθα στο νου Μα να σου πω για αυτούς εδώ Έμαθαν που λες ότι σε βάφτισα Και με περνούν για Σε περνούν για πιο μεγάλον εσένα Σε μας μικροδείχνεις Σε αυτούς μεγαλοδείχνεις Πόσο είσαι και αφού σε περνούν εσένα για μεγάλων Φαντάσου γιατί με περνούν εμένα Για νουνά του πεθερού μου Με βλέπουν και με αυτή την κοιλιά Και με έναν νέο άντρα από πάνω Σου λέει τι γίνεται Τι θέλω να γίνεται Κουράστηκα πακαλάκου Θα ήθελα να ήμουν όπως τότε που σε βάφτισα Να ξαναγίνω για λίγο όπως τότε Από το να γεράσω εντελώς και να λέω στον άντρα μου Ξαναπαντρέψου Όχι Χριστέ μου Σκούπα καλύτερα να με πάρει από τώρα η σκούπα Αλλά να ξαναγίνω για λίγο όπως τότε Μικρή, μικρή και παρδαλή Τι καλά που ήταν τότε Η μάνα μου ήταν λεχόνα στο κρεβάτι Δεν γεννούσε κάθε χρόνο Μα έτυχε εκείνη τη χρονιά να γεννήσει Και η μεγάλη μου αδερφή ήταν κι αυτή στο κρεβάτι Άρρωστη Γι' αυτό με έντυσαν εμένα στα άσπρα, στα κόκκινα Θα γίνεις εσύ νουνά μου είπαν Σε σένα πέφτει Μια σταλιά παιδί και να σε κάνουν νουν σου έρχεται να μπεις και εσύ στη κολυμήθρα. Έπεσες. Τότε, Όχι. Έπεσες μόνο εσύ πακαλάκο. Αλλά από μέρες πριν μου έψινε η γιαγιά μας το κεφάλι. Θα το πεις Πασχάλι αυτό το παιδί. Θα το πεις Πασχαλάκο. Πρόσεξε μη λαθέψει η γλώσσα σου. Θα στην κόψω. Κοιμό μου. Ξυπνούσα Πασχάλι Πασχαλάκο έλεγα. Για να μην το ξεχάσω. Να μη λαθέψει η γλώσσα μου γιατί είχε έναν γιο Πασχάλη που της πέθανε έναν θείο μου ούτε που τον γνώρισα μα οι δικές σου γιαγιές δυο τότε είχαν άλλους γιους πεθαμένους εκείνες και ήθελε η κάθε μια του γιού της το όνομα έτσι ήταν τότε οι συνήθειες έτσι και πέθανες, έπρεπε κάποιος να πάρει το όνομά σου να ζηλέψει την τύχη σου ακόμα έτσι είναι σαν να λέμε αν γεννήσω κορίτσι τώρα Πρέπει να το βγάλω και αυτό η Ουλία Ή, ή σαν εκείνη την Ουλία Να έπρεπε να την βγάλω Τέλος πάντων Και που δεν την έβγαλα ροδάνθη Σαν πως βλήτωσε Τις ψυχές παίρνει ο χάρος Όχι τα ονόματα Είναι πιο καλές Είπε ο Πακαλάκου Και χλήφτηκε σαν να μιλούσαν για πέστροφες Πιο καλές δεν ξέρω Είναι όμως πιο πολλές Τα ονόματα ένα, δύο, τρία, χίλια, κάποτε τελειώνουν, άντε όμως να τελειώσουν και οι ψυχές, μιλούνια. Γιατί? Η Φεβρωνία έθαψε και το δεύτερο από τσίγαρο στο χώμα, με κινήσεις τρυφερές και επίμονες, σαν να επρόκειτο από εκεί την άνοιξη να πεταχτούν φιντάνια. Πακαλάκου, μου κάνεις καλή συντροφιά, του είπε, αλλά με τα που σου μιλάω, που χαραμίζω τα λόγια μου. Είναι σαν να βάζω νερό σε τρίπια στάμνα μιλούνια σου λέω οι ψυχές Και εσύ με ρωτάς γιατί Τι να σε ρωτούσα Τίποτα, μη ρωτάς τίποτα Με μπερδεύεις περισσότερο Άκου μονάχα Θέλεις να σου πω για τα βαπτίσια σου Τα θυμάμαι σαν τώρα Σαν τώρα Ναι Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος τόσο τα παλιά θυμάται Τα χθεσινά τα ξεχνάει Αλλά τα παλιά τα θυμάται είναι πολύ μικρός. Ακόμα και για μια μουνά σαν εμένα ήσουν πολύ μικρός. Δείπαινα πράγμα ψεύτικο. Έφτιαχνε ταυτόχρονα το τρίτο σέρτικο τσιγάρο της. Εγώ πάλι δεν σε είχα ξαναδεί. Νόμιζα πως όλα τα νεογέννητα ήταν όμορφα. Το δικό μας στο σπίτι ήταν. Ε, έτσι και έτσι πάντως δεν σε τρόμαζε που το βλέπεις. Μα μόλις άνοιξαν την πάνε σου και σε είδα στο πρόσωπο Πάρα λίγο να πέσω ο παγαλάκου Είδα τι να σου πω Ένα καστανό βατράχι εκεί μέσα Να μου ανοίγει στραβά στραβά το στόμα Σε γνώρισε μου λένε Είδες τι χαμόγελο σου κάνει Αυτό ήταν το χαμόγελο Φαντάσου τι ήταν το κλάμα Όταν σε λίγο άρχισες να κλές Και να πρασινίζεις. Ήθελα να φύγω αλλά δεν μάθησαν Πιάστο φευρονία Χάιδεψέ το για σένα κλαίει Μου έλεγαν κατηθείες σου Εκείνες σε είχαν συνηθίσει. Και τη είδα που σε πήραζαν στα μάγουλα Ακού, ακού Και κοίταζαν πλαγίως εμένα Και μετά έβαζαν τα δάχτυλα στο λαιμό σου Σε εκείνη την σάρα Και τα κατέβαζαν ως κάτω στον αφαλό σου Καλό το μωρό, καλό το μωρό Έλεγαν Και κοίταζαν πάλι εμένα Κατάλαβαν που φοβήθηκα Τι να κάνω Τα και κι εγώ τα δάχτυλα στο λαιμό σου Και είπα καλό το μωρό Και σιγά σιγά Όφευγε η τρομάρα, σε συνήθιζ Θες να σου πω και άλλα για εκείνη την ημέρα Τα θυμάμαι καλά Ή κρυώνεις, θέλεις να φύγουμε Δεν κρυώνω, της είπε ο καλάκου; Μήπως δεν άρεσε που σε είπα βατράχη Μ' άρεσε, τα βατράχια εδώ τα κάνω σούπες Πες κι άλλα Τις χελώνες τις κάνω σούπες και κάτι άλλα Μου τόπαν οι πενεμενίτσες Τα βατράχια τα αφήνουν να κρόζουν Και τα βατράχια τα κάνουν Μου ψαράς Πες κι άλλα Η ίδια είχε αρχίσει να κρυώνει Ο καπνός από το στόμα της την έκοβε σαν οτιάς Δεν κρύωνε ακριβώς Μα θα μπορούσε να αρρωστήσει Να κάνει πυρετό στα χαράματα Και με το φως του λύκου επανέρχονται Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες Της Ζηράνας Ζατέλη Από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Βιάβασε η Ζηράννα Ζατέλη. Μουσικές στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Προσαρμογή ήχου Γιάννης Λαμπρόπουλος, Θάνος Καλέας. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Γιώργος Ευσταθίου.